έχουν τσακίσει το μισθωτό και το συνταξιούχο τη στιγμή που στη χώρα υπάρχουν καταγεγραμμένες 21.000 περίπου offshore εταιρείε, δηλωμένες 16.500 σε μπάσο η από τις οποίες φόρο ακίνητη περιουσίας καταβάλουν στο ελληνικό δημόσιο μονάχα 965. Οι offshore εταιρείες στις οποίες έχουν μεταφέρει την ακίνητη περιουσία τους οι περισσότεροι εφοπλιστές στη χώρα μας, οι περισσότεροι κάτωχοι του πλούτου στη χώρα μας πληρώνουν φόρο για την ακίνητη περιουσία τους 345.000 κυρία Διότι yeah. <Τιότι Τιόνι> όταν πρόκειται να αντιμετωπίσεις ένα θέμα τόσο σοβαρό όπως η φοροδιαφυγή μέσω των offshore Πρέπει να ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει κάτσει ο ίδιο το επιτελείο, από παλιά, ο, γιατί από εκεί μας έρχεται αυτό το ηχητικό, έχουν μελετήσει τι γίνεται με τις offshore, τρόπος λειτουργίας, τρόπος φοροδιαφυγής, οπότε τελείωσε και τη λαμογιά με τις offshore. Αυτή η κυβέρνηση έρχεται να βάλει τάξη και σε αυτό το θέμα, όπως ακούμε όλο το Σαββατοκύριακο. Αρκεί να μην είναι μέσα πολιτική, αν είναι μέσα πολιτική, και αρκεί να είναι από τι offshore που δεν συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί υπάρχουν και offshore μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν και offshore που συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτέ όλε εξαιρούνται, που είναι και το 95% παραπάνω τη εκατό. Κάποιε χώρε που είναι ακόμη ατίθασε, αυτέ όντω μπορεί και να υποστούν κάποια βλάβη. Όλε οι άλλε είναι νόμιμες, μα γι' αυτό και φτιάχτηκαν, για να μπορεί το χρήμα να φεύγει από τι χώρε. Για να πηγαίνει κάπου αλλού για να μην φορολογείται. Δεν είναι θέμα Ελλάδα, δεν είναι καν θέμα Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο που υπάρχει τώρα. Όλο αυτό λοιπόν το σύστημα και ο τρόπο διαφυγής του καπιταλισμού έρχεται τώρα από την κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα, όπω παρακολουθούμε όλε αυτέ τι μέρε, να παταχθεί. Και αυτό μαζί με όλα τα άλλα. Έχουμε πει πολλέ φορέ ότι ό,τι καλύτερο υπάρχει στη Σάτυρα αυτή τη στιγμή είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, αλλά κυρίω του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, πραγματικά το δελφινάριο είναι λίγο, ο Αριστοφάνης θα έτριβε τα μάτια του, θα μπορούσε να φανταστεί όλα αυτά που λένε και κάνουνε. Παραδείγματα θα δώσουμε τώρα έτσι δυο τρία απλόχερα. Πρώτη, η πολύ αγαπημένη, ζητάμε συγγνώμη για την ενόχληση της φωνής βέβαια, η κυρία βλονίτου. Πειδή μου ζητάνε να, να ζητήσω συγγνώμη, για ποιο λόγο να ζητήσω συγγνώμη. Από ότι ποιο... οδηγούμε τη χώρα έξω από την επιτροπή, ότι οδηγούμε, ε, οδηγούμε τη χώρα και... ε, στην, ε, στην, ε, στην οικονομική ανάπτυξη και με την κοινωνία. Όρθια θα ζητήσω συγγνώμη και το κάνουμε μια ώρα αρχίτερα. Well, though, old, runs, no. Πειδή μου ζητάνε να, να, να ζητήσω συγγνώμη, για ποιο λόγο να ζητήσω συγγνώμη. Και οδηγούμε τη χώρα και... ε, στην, οδ, στην, ε, στην οικονομική ανάπτυξη και με την κοινωνία. Όρθια, θα ζητήσω συγγνώμη και το κάνουμε μια ώρα αρχίτερα. Όχι συγγνώμη, δεν πρέπει. Ευχαριστούμε, πρέπει να τη πούμε όλοι. Με πολύ σωστό τρόπο και μπράβο τη. Δεν θέλει να, της, να ζητήσει η ίδια συγγνώμη και δεν νιώθηκε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη, γιατί όπω ακούσατε, βγάζει την χώρα από την επιτροπή. Ε, προχωράει στην ανάπτυξη με τη χώρα. Όρθια, όλο αυτό που νιώθετε δίπλα είναι η χώρα. Ορθέ οπότε επειδή πολύ προφανώς τις την έχουν πέσει και τις λένε ζήτα συγγνώμη, η ίδια κάνει την επαναστασή της, βγαίνει εκτός και αποδεικνύει ότι πραγματικά στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΖΑ υπάρχουν πολιτικές προσωπικότητες, βαρύτητα, με βαθιά πολιτική σκέψη, πολιτική κυρίω, το ακούσαμε μόλις, με πολιτική διορατικότητα, με σοβαρότητα, γιατί αν κάτι διακρίνει όλους αυτούς, είναι η σοβαρότητα, Και εμπνέουν σεβασμό. Αυτό το καταλαβαίνει κανεί από τι πέντε πρώτε λέξει. Μόλι ανοίξουν το στόμα, του λε: Αυτή είναι βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αξίζει πραγματικά τον σεβασμό μα και τον έχει. Δεν το συζητάμε. Η κυρία Βλονίδου δεν είπε μόνο αυτά, δεν αναρωτήθηκε γιατί να ζητήσει συγγνώμη. Αλλά όταν τη ρωτούσαν ε, για φόρου, για το ΦΠΑ, πάντα λέει: Ακολουθεί αυτό το γνωστό των ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ: Εμεί δεν έχουμε βάλει φόρου, δεν έχουμε αυξήσει το ΦΠΑ. Και όταν τη λέει κάποιο δημοσιογράφο ότι το έχετε κάνει γυρίζουν στο δεύτερο επίπεδο άμυνας αυτό είναι μέρος της συμφωνίας το εισόδημα του φτωχού θα αποκατασταθεί και θα αυξηθεί το ή θα μειωθεί του φτωχού, το... ή θα μειωθεί ειδικά πρώτα από όταν πάρτε την κοινωνική ασφάλιση ποιους έχουμε στηρίξει αυτή τη στιγμή ποιοι, ποιοι, ποιοι δεν έχουν μείωση μισθών και συντάξεων για πέστε η έμεση φόρη είναι μείωση εισοδήματος η έμεση φόρη ήταν μέρος της συμφωνίας and Ήταν μέρο τη συμφωνία. Τώρα γίνεται άρση των αδικιών. Oh, και τώρα πώς σμυρώνη. είναι οι φόροι που μπήκαν. Καταρχήν, καταρχήν, οι φόροι που μπήκανε Τι εννοείται οι φόροι που μπήκαν. Το ΦΠΑ που αυξάνεται. Ε, ο ΦΠΑ αυξάνεται γιατί μέρος της συμφωνίας. Μπράβο. Ε, ε, ε. ήταν μέρο τη συμφωνία. Ήταν μέρο τη συμφωνία. Βάλατε φόρου. Όχι, δεν βάλαμε φόρου έχουμε κάνει άλλα πράγματα ναι αλλά έχετε βάλει όμω φόρους και τις αποδεικνύουν ε, αυτό ήταν μέρος της συμφωνίας είναι η απάντηση χωρίς να απαντάει στο αν βάλανε φόρους ο ΦΠΑ γιατί αυξήθηκε, τι εννοείται για το ΦΠΑ ήταν μέρος και αυτό της συμφωνίας άμα είναι μέρος της συμφωνίας τελείωσε είναι μια απάντηση που στέκει στο δικό της στο μυαλό, γι' αυτό είπαμε πριν πολιτικές προσωπικότητες βάθους Πολιτική σκέψης, διορατικότητα, σοβαρότητα πάνω απ' όλα και κυρίως τόλμης. Αυτό είναι το ωραίο γιατί και άλλοι βουλευτές μπορούν να είναι τέτοιοι αλλά δεν τολμούνε να βγουν να τα πούνε, ενώ η αυλωνή του τολμάει, βγαίνει και τα λέει και όχι μόνη της και όχι μόνο αυτή, είναι η Φωτίου. Σε άλλο επίπεδο, επίσης πολύ καλό επίπεδο, άλλο είναι εκεί η Θεανό Φωτίου ε, θα την ακούσουμε τώρα πώς μας τα είπε το Σαββατοκυριακό. Εμεί δεν πιστέψαμε ούτε στιγμή ότι θα φέραναμε ένα τρίτο μνημόνιο. Εμεί δεν πιστέψαμε ούτε στιγμή ότι θα φέραναμε ένα τρίτο μνημόνιο. Where? Το οποίο διαφορά η συμφωνία του καλοκαιριού. Εγώ συνεχίζω να λέω ότι είναι η καλύτερη. Μπράβο! Η καλύτερη δυνατή που μπορούσε να γίνει και η καλύτερη όλων των προηγούμενων. και πιστέψατε ότι θα φέρετε ο Χασαπόπουλο είχε στο προηγούμενο. Δεν πιστέψατε ότι θα φέρετε μνημόνιο. Δεν το είχαν πιστέψει. Να τη πούμε ότι φέρανε μνημόνιο. Εμεί όλοι το είχαμε πιστέψει επίση ότι θα φέρουν μνημόνιο παρά τι άπειρε διαβεβαιώσει που δίνανε με την γνωστή ευκολία. Που του διέκρινε όλα τα προηγούμενα τρία-τέσσερα χρόνια. Εμεί το είχαμε πιστέψει, ο κόσμο το έχει ήδη πιστέψει. Αυτοί δεν το είχαν πιστέψει, σύμφωνα πάντα με τη λογική, σε εισαγωγικά η λέξη, τη κυρία Θεάνο Φώτιου. Δεν είπε μόνο αυτό, ετέθηκε ερώτηση από τους δημοσιογράφους της ζώνης του δημοσιογράφου τη πρωινή ζώνη του Μέγα Σαββατοκύριακου για τι διαδηλώσει που δεν γίνονται, για τι διαμαρτυρίε που δεν έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, για το ξύλο που δεν έχει πέσει. Και διαδηλώσει έχουν γίνει και πολύ μαζικέ, και διαμαρτυρίε έχουν γίνει και ξύλο έχει πέσει. Το παραγνωρίζουμε λίγο αυτό, το βάζουμε στην άκρη για να σταθούμε στην απάντηση που έδωσε στο γιατί δεν βγαίνει ο κόσμο να διαμαρτυρηθεί. Ενώ βγαίνει η Θεάνο Φωτίου. Αν ήταν άλλη κυβέρνηση και προσπαθούσε να περάσει αυτά, οι υπουργοί δεν θα μπορούσαν να πάνε στο Υπουργείο Τα Ξυλωμένα Πιζοδρόμια. Με συγχωρείτε, δεν άνοιξε μύτη, γιατί είναι πρόθεση τη κυβέρνησή μα να μην ανοίξει μύτη. Ξέρετε τι θα πει αυτό. Ακριβώ ότι εμεί δεν βάλαμε τα μάτια να χτυπάνε τι συγκεντρώσει και το ανεξάρτητο. Δηλαδή δεν υπήρχαν συγκεντρώσεις λοιπόν, για να βάλουμε. Δεν τα είχατε ανακτισμένου και, και συγκεντρώσεις τώρα. Ότι δεν είχαμε συγκεντρώσει. Αυτό σα και... βάζει σε καμία σκέψη ή όχι. Βεβαίω. Ότι δηλαδή τι. <laughs> φυσικά. Ότι, ότι δηλαδή να το... <laughs> ότι Μπορείτε το, δηλαδή, να χειρίζεστε πείτε. καλύτερα αυτήν γνώμη. Σε Αυτή τη σκέψη σα βάζει ή ότι ο λαό μα εμπιστεύετε. Ότι ο λαό μα εμπιστεύεται. Είτι <στασκεφ> ο λαός μας εμπιστεύεται. <στασκεφ> Και ξέρει ότι αυτή τη στιγμή που πολύ δύσκολα, αλλά ότι είμαστε η <στασκεφ> μοναδική του εναλλακτική λύση. <στασκεφ> Τα καλύτερα. Ποια είναι η πιο καλή αυλωνή του ή η Θεανό Φωτίου, αμέσω αν θέλετε. 211 200 για να διαλέξετε όπω ακούσαμε εδώ. Ε, δεν ε, είχαμε διαμαρτυρίε. Δεν άνοιξε μύτη όπω είπε. Μύτη άνοιξε. Επειδή ο λαό μα εμπιστεύτηκε. Του εμπιστεύτηκε ο λαό, σύμφωνα πάντα με τη λογική τη Θεάνο Φωτίου, και είναι η μοναδική, η μοναδική λύση. Λαό, που ω μοναδική λύση έχει αυτή την κυβέρνηση τσίρκο, πάβει να υπάρχει, έχει πάψει να υπάρχει ως λαός προπολού, άλλωστε το έχει κάνει ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του λαού, ευτυχώς ένα άλλο δεν το έχει κάνει, και αυτό που το έχει κάνει, απογοητευμένο, μίζερο, ε, σμπαραλιασμένο γενικότερα, με τις ψευδεστήσεις του να έχουν γονατίσει, ψάχνει να βρει λύση, βράζοντας πάλι στο ίδιο το ζουμί γιατί δεν είναι εύκολο να ξεφύγει. από μια τέτοια κατσαρόλα όπως αυτή της αριστεράς ο Πολάκης. Ο Πολάκης πήγε σε... Ε, εργοστάσιο μίλησε με εργαζόμενους Πάνω στην Πτολεμαϊδα Και τους είπε κάτι πολύ ενθαρρυντικό Έχουμε βάλει την κεφαλή μας στο τόρβά Έχουμε βάλει όλοι πειράζει και κόστι Γιατί κάποιοι δεν, τη κάποιοι δεν τη βάζουν Λοιπόν εγώ όπως σας το λέω στα ίσα Βάλετε λίγο πλάκι ακόμα Λέει Λέει Ξέρω τι πλάτη βάλετε Τα χέρια μου και έχω πάει την παντά Και με βρίζω ότι μη υπάρχει The entire known universe floats suspended in a thin silver bowl, which rocks gently on the back of an immense blue-green tortuga. Είμαστε ψεύτες, είμαστε ανίκανοι, είμαστε καταστροφείς. And the tortuga's scaly feet are firmly placed on the topmost of seven mountains, which arise from a vast and arid plain of drifting fetid yellow dust. λίγο <gülüyor> ακόμα. Ωραία. Ζητάει από τους εργαζόμενους από κάτω, από το λαό Γενικότερα ο Πολάκης, του Υπουργείου Υγείας, να βάλουν λίγο πλάτη ακόμα, γιατί και αυτός, όπως λέει, και καλά θέλω να δείξω ότι είναι στην ίδια μοίρα, δέχεται επίθεση από τα ΜΟΜΟΕ. Εγώ δέχομαι επίθεση από το μουμείο Υπουργό. Εσεί θα βάλετε πλάτη πληρώντα από την τσέπη σα φόρου και άλλου φόρου και άλλου φόρου. Ωραία είναι η ισοδυναμία, όντω, και είναι ατράνταχτο το επιχείρημα. Ακούγοντα έναν Υπουργό να λέει ότι με βρίζουν όλα τα μουμαία, δεν θέλετε να πληρώσετε 5-10 φόρου παραπάνω, αφού αυτό δίνει το δικό του αγώνα και τη δική του μάχη τόσο σκληρή κατά του συστήματο. Ο Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί αμέσω μετά τον Πολάκη, επειδή να βάλουμε λίγο πλάτη. Υποδέχτηκε τον Πούτιν προχτέ. Είχαμε ανταλλαγέ εκεί, συμφωνίε και όλα αυτά. Κάποια στιγμή, μιλώντα προ τον Ρώσο πρόεδρο, παραδέχτηκε ότι υπάρχουν και θετικά μνημόνια. Παραδεχόμενο, ω δεύτερο επίπεδο, ότι υπάρχουν και τα αρνητικά που τα έχει φέρει και ο ίδιο. Όμω σήμερα, κάναμε και κάποια σημαντικά βήματα, Καθώς όπω είδατε, υπογράψαμε και μια σειρά από μνημόνια. Αν και δεν είναι η πιο ευχάριστη λέξη αυτή για την, την ελληνική κοινή γνώμη, εν αποδείξαμε ότι μπορούν να υπάρχουν και μνημόνια θετικά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 Είμαστε ψεύτες, είμαστε ανίκανοι, είμαστε καταστροφείς. Αποδείξαμε ότι μπορούν να υπάρχουν και μνημόνια θετικά. Επιτέλους, είχαμε βαρέθει με τα αρνητικά μνημόνια, ήρθαν και τα θετικά. Τα θετικά δεν αφορούν σας πολλούς, μην νομίζετε. Αφορούν τους ρόσους και ότι πάρουν οι Ρώσοι. Τα αρνητικά είναι αποκλειστικά για εσά. για εμά εδώ, για τους Ιθαγενείς, Ένα, δύο, τρία, τρία πλάς, τρία μισό, τέσσερα τώρα ανάλογα γιατί έχουν κολλήσει πάλι κάπου οι με μεσοτηλεδιάσκεψης και δεν τα βρίσκουνε, δεν υπάρχει θέμα, πέντε έξι φόροι ακόμη και θα βρεθεί λύση και εκεί. Είναι ωραίο όταν ρωτάνε τους διαδόχους του Αλέξη Τσίπρα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον είχε σήμερα το πρωί ο Γιώργος Παπαδάκης, Αυτή ακριβώς συνέβη και ότι και οι ίδιοι είναι λίγο συνυπεύθυνοι για όλα αυτά που γίνονται τώρα επειδή τον Αύγουστο ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, 222 βουλευτές μην το ξεχνάμε για να μείνει η χώρα στην Ευρώπη. Αυτή την απάντηση δίνουν ότι το έκαναν για αυτό, δεν το έκαναν για τους φόρους λες, και δεν ήξεραν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι οι υπόλοιποι ότι το να μείνει, στη χώρα, να μείνει η χώρα στην Ευρώπη και να έρθει ένα τρίτο μνημόνιο δεν θα συνοδευόταν από φόρου. Ο κύριος Τσίπρας, η κυβέρνηση λέει «Μα κύριε Μητσοτάκη, εσείς ψηφίσατε το προηγούμενο καλοκαίρι τα μέτρα αυτά. Άρα τώρα γιατί διαφωνείτε» Διότι δεν ψηφίσαμε αυτό τα μέτρα. Εμείς ψηφίσαμε το περασμένο καλοκαίρι να μείνει η χώρα στην Ευρώπη. Εμείς ψηφίσαμε το περασμένο καλοκαίρι να μείνει η χώρα στην Ευρώπη. Το κάναμε συντεταμένα, το κάναμε με πλήρη αίσθηση του καθήκοντο, το κάναμε αναγνωρίζοντα κύριε Βαδάκη ότι αναλαμβάναμε ένα σημαντικό πολιτικό κόστο και το κάναμε έχοντα ίσχυτη συνείδησή μα. Όμω δεν ψηφίσαμε συγκεκριμένο μείγμα πολιτική, ψηφίσαμε συγκεκριμένου στόχου. Οι οποίοι πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι αφού δεν ψηφίσαν το συγκεκριμένο μείγμα. Άλλωστε θυμόμαστε και το δικό τους μείγμα. Μέχρι πριν 1,5 χρόνο αυτή ήταν στην κυβέρνηση και θυμόμαστε πολύ καλά το μείγμα πολιτικής που είχαν εφαρμόσει. Και ειδικά ο Κυριάκος τι έλεγε στο Υπουργείο του αλλά και όλοι οι υπόλοιποι υπουργοί με τον Σαμαρά Βενιζέλο πιο ακριβώς μείγμα. Είχαν εφαρμόσει και τι ακριβώ έλεγαν τότε και τι λένε τώρα. Αυτό το πολύ ωραίο επιχείρημα για αυτού ότι ψηφίσαμε να μείνουμε στην Ευρώπη αλλά δεν ψηφίσαμε τα μέτρα είναι αστείο. Το πιστεύουν, το λέει με πάθο, ειδικά ο Κυριάκο Μητσοτάκη τώρα, γιατί πρέπει κάπω να διαφοροποιηθεί από τον Αλέξη Τσίπρα που κι αυτό ψήφισε για να μείνουμε στην Ευρώπη αλλά δεν ήθελε τα μέτρα, τελικά όμως τα εφάρμοσε, τα εφαρμόζει, τα προτείνει, τα και θα τα ξαναψηφίσει. Και αυτό και ο Κυριάκο, αν χρειαστεί. Ελληνοφρένεια. Όλο αυτό και εδώ κυρίω. 211 200 τηλέφωνο επικοινωνία. μπορείτε να στείλετε γράφοντα real και Not, Το μνημά σας και όλο αυτό στο 54% Είσαι στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούντιο.papaikiralefm.gr. Ο Μάριο Καγή ρυθμίζει τον ήχο. Και με μια αυταπάτη, απάτη καραμπινάτη από τα παλιά, γιατί δεν μπορεί να μην ήξερε από τότε τι ακριβώ θα γίνει. Με αυτή την αυταπάτη απάτη, του Αλέξη Τσίπρα, πάμε στι πρώτε διευθύνσει. Εγώ λοιπόν σας λέω να μην υπογραφεί η Δανειακή Σύμβαση και να μην αποδεχθεί η Ελλάδα να κυρώσει τη νέα ευρωπαϊκή, τις αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη που θα μας οδηγήσουν σε αυτό το... Δεν θα σου δώσουν λεφτά θα σου πει ο άλλος. Καλά τα λέει ο κύριο Τσίπρας, δεν θα πάρεις ε, λοιπόν, όμως... Ε, εγώ θα σας κάνω μια πρόβλεψη ότι αν τα πούμε όλα αυτά όχι, όχι μόνο θα σου δώσουν λεφτά, θα σε παρακαλάνε να τα πάρεις. μια πρόβλεψη ότι αν τα πούμε όλα αυτά όχι μόνο, όχι μόνο θα σου δώσουν λεφτά θα σε παρακαλάνε να τα πάρεις Εξακολουθώ να υποστηρίζω την εντυμότητά μας Μπράβο! Την υποστηρίζω Ως μας εμπιστεύετε Και ξέρει ότι αυτή τη στιγμή Είμαστε η no. μοναδική του εναλλακτική λύση the fall, you can hear the Είμαστε ψεύτες Είμαστε ανίκανοι Είμαστε καταστροφείς oh! να ζητήσω συγγνώμη, για ποιο λόγο να ζητήσω συγγνώμη Ότι <σομίως> <σομίως> <σομίως> <σομίως> <Okay, σομίως> οδηγούμε <σομίως> τη χώρα <σομίως> ε, στην, ε, στην οικονομική ανάπτυξη και με την κοινωνία όρθια θα ζητήσω συγγνώμη και το κάνουμε μια ώρα αρχίτερα <σομίως> Να ζητήσω συγνώμη για ποιο λόγο να ζητήσω συγνώμη. Ότι ο... οδηγούμε τη χώρα έξω από την ε, ε, ε, Επιτροπή, ότι οδηγούμε, οδηγούμε τη χώρα στην, στην οικονομική ανάπτυξη και με την κοινωνία όρθια να ζητήσω συγνώμη και το κάνουμε μια ώρα χίτερα. Τι ωραία που είναι η Αυλωνή του. Μπράβο σε όλου εσά που την ψηφίσατε. Γιατί έχει βγει και με σταυρό στι προπροηγούμενε εκλογέ στη Β' Αθήνα. Συγχαρητήρια να είσαι αριστερό ή και να έχει εκλέξει την Αυλωνή του. Νομίζω καθρέφτης, ο βουλευτή εδώ είναι καθρέφτη του εκλογικού σώματο και το εκλογικό σώμα έχει για εκπρόσωπο την Αυλωνή του. Τόσο ωραία, τόσο ταιριαστά όλα. Μπράβο. Δεν σα το είχα τόσο αριστερή στη Β' Αθήνα με τέτοιο βαθύ πολιτικό κριτήριο γιατί ο λαός είναι υπεύθυνος για όλα αυτά, δεν είναι η βουλευτή είναι η ίδια, φαντάζομαι τα ίδια θα έλεγε, με παρόμοιο τρόπο και τότε γιατί να έχει αλλάξει αυτή, ο λαός αλλάζει αυτοί δεν αλλάζουν ποτέ ο Τριανταφιλίτης είναι ένας άλλος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνέπεσε σε παράθυρο και πλακώθηκαν με τον Κόνστα Αυτή η ιστορία, κύριε Τριανταφυλλίδη, που περάσαμε πραγματικά κλείσετε Μην πραξε. αναφέρεστε σε Μην μένα. Παρακαλώ, για αναφέρεστε, για... σο... όλοι, για... όλοι, για... αναφέρεστε σε κυβέρνηση μένα. Ω κυβέρνηση. Στην δε δε δε κυβέρνηση δεν θα λέει, κύριε που να μιλήσει για μένα, εγώ κονστά. Βλέπω από 8 χρόνια θα Είναι κουβέντες έχεις πάει βραδιμή βάδια πότε. στο Σεκοβέ και πότε. στο, στο, στο Φιλιππιά Έχεις πότε. πάει Μα, τώρα τον Κόνστα που θα μου πεις πω... εμένα Αν έχω δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα Μα, τώρα, ρε, πέντες, Σε Φιγαράκια έχεις δουλέψει Κόνστα Από 8 χρονών είμαι 51 και δουλεύω από 8 χρονών Κόνστα Τον έπνιξε το δίκαιο τον Τριανταφιλίδη βουλευτής Και έπαμε πρώην δημοσιογράφος δεν επικαλέστηκε αυτή την επαγγελματική ιδιότητα Αλλά όλε τι άλλε, βαμβάκια, σερβιτοράκια, τι επικαλέστηκε και καταλάβαμε όλοι και με αυτόν τον τρόπο το ήθο που εκπέμπεται από έναν άνθρωπο που δουλεύει από τα οχτώ του. Λοιπόν, πέρα να πω και εγώ τη μαφία μου. Α, πε τηλεύθερα. Τι μουσική είναι αυτή που βάζετε, τι τρέχουδια είναι αυτά που βάζετε. Ε? Επαναστατικά δεν τα έχουμε. Τρέπολα και μεγάλα. Εγώ και περισσότερο, οι περισσότεροι, οι μόνε λέξει που ξέρουμε ρώσικε είναι κουκουέ και σπασίμπα. Έλε δηλαδή. Θέλω να εκφράσω μια φαντασίωση. Έρχεται λοιπόν ο Πούτιν στον προεδρικό μέγαρο. Και είναι όλοι μαζεμένοι και δεν ξέρουν Πούτιν. κεφαλή κλείνει. <laughs> <laughs> καλό. Σκάσει <ε. laughs> το κουστούμι λοιπόν και φοράει εκείνη την άσπρη που ξέρει Ζήου Ζήτσου, βαράται με κιασκλέο. Έχει κάτω τον καμένο τα τέσσερα και αρχίζει και το ρίχνει προ το Τον Παυλόπουλο από τα αυτή και τον Τσίπρα από το πουκάμισο, από το πέτο. Και του λέει κύριοι αναλαμβάνω τη διακυβέρνηση τη χώρα. Πώ σου φαίνεται. Σωτήριο. <laughs> <laughs> Τι κάθατε, έχει πιαστεί γι' αυτό το λαό. Ένα λαό που στέλνει στη βουλή το Λεβέντι, τον Άδων και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Κάτι θα ξέρει για να στέλνει αυτού. Εμεί δεν καταλαβαίνουμε. Λευκά. Έχει μια σοφία ο λαό αυτό. Έχει μια ιδιαιτερότητα. Ομολογουμένο. Παίρνω τόσα μέτρα και δεν κατεβαίνει ένα εκατομμύριο κόσμο κάτω. Ά, τι να κάνει ένα εκατομμύριο κόσμο κάτω, παιδί μου, καταρχή δεν έχει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 Μετά ξανασυναντηθήκαμε στην Καραγιόρκη Σερβία στο Υπουργείο Οικονομικών για του φόρου που μα βάλει η κυβέρνηση. Σαν ναι, κοιτάξτε! Και του Σιλίζα, Βασίλε, ο Μαυρίκη σου μπροστά. Καλό ή κακό, ο Μαυρίκη είναι από του συνδικαλιστέ που δουλεύουν. Δεν είναι φίλοι μάρνη να κάθονται στα γραφεία. Δουλεύουν. Και όταν του λε για τα προβλήματα σου, καταλαβαίνει γιατί έχει αυτό τα προβλήματα. Και yes, σ' αγαπώ! Το σεξελίδεσμο. Το μουστάκι γιατί το ξύρισε ο ΓΑΤ Τον ενοχλούσε, τα είχα πει εγώ, το είχα καταγγείλει πριν δύο εβδομάδες στην τηλεοπτική <κομή> εκπομπή <κομή> Το είχε μόνο για να φρενάρει στο κρεβάτι, όταν έκανε βουτιά με τη Μούρη <κομή> Και τον ενοχλούσε, ήθε, ήθελε να τσουλάει <κομή> Η μια ερμηνεία είναι αυτή, η δικιά μου, η σωστή Και η άλλη ερμηνεία είναι ότι επειδή το μουστάκι έχουμε μάθει ότι είναι λεβεντιά Κατάλαβε ότι είναι κόντρα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 Τι και από πάνω. Αν το άλλο 400 χρόνια σκλαβιέ, λέει, είχαμε λέει θα μα Εντάξει, είμαστε τώρα. δεν συμφωνούμε και με την Βαγενά τώρα. Τι ο κηρύστη που λέει ότι αυτού που είπαν εμένα. Κάτι δεν μου απ' να το πιάσει που να τα αφήσει. Ο ένα είναι μετα... από τον άλλον. Μετα... Αυτό δεν είναι κυβέρνηση, ούτε βουλευτέ. Αυτό λοιπόν, είναι πρόβα ναι, για την επίδαυρο στο φεστιβάλ ναι. το καλοκαίρι. Ο Αριστοφάνη γατάκι μπροστά του. Εξακολουθώ να υποστηρίζω την εντυμότητά μα. Είστε οι μόνοι. Μόνο η Θεάνο Φωτίου την υποστηρίζει. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο που να βγαίνει δημόσια και να υποστηρίζει την εντυμότητα αυτή τη κυβέρνηση. Όμω η Θεάνο Φωτίου έχει την τόλμη, που λέγαμε και πριν, να βγει να το κάνει. Τη το αναγνωρίζουμε. Μπράβο. Μόνοι. Σε αυτό το δρόμο συνεχίζει ακάθεκτη. Ο άλλο, ο Πολάκης πήγε στην Πντολεμαίδα να μιλήσει εκεί στην κοινωνία την τοπική τη πόλη. Για τον άκουγα με πολύ ενδιαφέρον είναι αλήθεια ή από κάτω μέχρι που βγήκαν και αυτή από τα ρούχα του. Μην και τα βρελίε. Εμεί ήθα για να αλλάξουμε τα πράγματα και θα τα αλλάξουμε και ο συνδυασμό που κάναμε πέρσι και τον οποίο αυτό πληρώνουμε ακόμα, δείχνει να αρχίζουν να στροφάει το πράγμα. Μετά από αυτήν την ιστορία, μετά από αυτή την ιστορία και εκεί θα ακριβούμε πλέον και εκεί θα ακριβώ πλέον. Ε, δεν θα ψεφίζουμε μέτρα μόνο και θα στάγανουμε κόσμο κακάνε τη Ισίε, αλλά θα πρέπει να βάλουμε μπροστά κάποια άλλα πράγματα. Τα οποία να δημιουργήσουν δουλειέ, να φέρουν ανάπτυξη, να στηρίξουν κοινωνικέ υποδομέ, να πάρει μπρο η μηχανή να παραχθεί πλούτο που θα μοιραστεί αλλιώ από ό,τι μέχρι τώρα. Απόλυτα! Απόλυτα! Απόλυτα! Γίνανε κι άλλα, αλλά αυτό ήταν το ωραίο του σελίγυκη για τον πλούτο που θα παραχθεί και πρέπει να μοιραστεί και δίκαια. Γιατί δεν θα παραχθεί απλά πλούτο, να ξέρετε, θα μοιραστεί και δίκαια και όπως όλοι γνωρίζουμε στην ιστορία της ανθρωπότητας ειδικά στο δυτικό σύστημα όσες φορές αρκετές έχει παραχθεί πλούτος πάντα έχει μοιραστεί ε, δίκαια αν κάτι χαρακτηρίζει το δυτικό τρόπο οικονομικής ανάπτυξης είναι η δικαιοσύνη στη μοιρασιά του πλούτου αυτό θα το καταφέρουμε εδώ, το είπε Του, τη βγήκε ο άλλο από κάτω, τα πιστεύει αυτά που λες απόλυτα και μετά τους είπαν απατεώνες και τελειώσανε. Πριν πάει στην Πτολεμαϊδα είχε συναντηθεί με τους γιατρούς και ενημέρωσε τους γιατρούς ότι δεν ξέρουν αυτή τι τους γίνεται αλλά ξέρει ο Υπουργός καλύτερα. Από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα μίγελά είναι πραγματικότητα. Είναι περίμενε, πληρωτή. περίμενε, περίμενε. Οπότε είναι, που... είναι... είναι η πρώτη, είναι, είναι... Uh, πλέπε, η πρώτη χρονιά, είναι η πρώτη χρονιά, μετά από έξι χρόνια, το 2015 που οι γιατροί και το προσωπικό πληρώθηκαν ότι. Ότι εκτέλεσαν και εγώ σου λέω την αλήθεια είναι Λοιπόν όχι Έχεις <σχερ> μείνει πίσω, έχεις κάσει <σχερ> <σχερ> <τέτοι σχερ> <δημοπράτησες. σχερ> Δεν ξέρω ο υπουργό Και ξέρετε εσείς οι γιατροί τι ακριβώς γίνεται Και πόσα λεφτά μπαίνουν Αφού τα υπογράψει έχει τελειώσει Ο υπουργό σας θεωρεί πληρωμένου. Τελείωσε, τακτοποιημένους σας έχει Και πάει να μοιράσει Να παράξει πρώτα τον πλούτο Και μετά να τον μοιράσει με δικαιό τρόπο Πείτε σε αυτό το τομάρι που βρίζει. Ποιο τομάρι. Αυτό το υποκείμενο, το δίποδο, το έλογο θηλαστικό. Σα παρακαλώ κύριε, πώ μιλάτε έτσι. Έχει ακούσει πώ μιλάει για την κυβέρνηση. Και λίγα λέει. Εσεί οι ριζέο είστε. Σανέλη είμαι. Πέντε. Το σανέλη το πέντε. Σανέλη. Χειρότερο. Πω, πω. Και πώ πιάνει σήμα στο βόθρο. Το... Απορώ πώ εννοούμαστε. Ο ήθο και ο κύριο έχουν απόσταση όσο έχει φωτιά με το νερό. Τι λε βρενούμερο. Εγώ. Ναι. Το να ακού πώ του δίνει πιστοποιητικά γιατί εγώ ξέρω ότι έβγει ασφάλεια πιστοποιητικά. Και λίγα λέει. Λίγα λέει. Λίγα λέει. ναι. Τα και βασικά νησί... θα πρέπει να λέει και χειρότερα νησί... για αυτού που νησί... ψήφισαν αυτή την κυβέρνηση. Κατατίσει η συνιστόσα τη Νέα Δημοκρατία έχει κατατίσει. Κυρίω. Α, έχετε και αντίληψη. Αλλά αν έχει αντίληψη θα ψήφισε η Ρίζα και η Όχι, αγόρι μου, δεν θα ψήφιζα. Θα ψήφιζα τι συνιστόσε τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ νόμιζα είχα τη Σιριζαία μόνο την άλλη τη λοφοτομημένη. Ότι υπάρχουν κι άλλοι που βγαίνουν σιγά-σιγά, πολύ το χαίρομαι. Κάνετε φωλιά κάπου. Το να δίνει πιστοποιητικά πέσου μόνο ο αριστερό δεν μπορεί να δηλώνει. Ε δεν έχει πλαστά. Είναι γνήσια τουλάχιστον. Δεν μου λε είναι αριστε Αυτός. Όχι. Γιατί ε... άμα είναι αριστερό ο Τσίπρα και αυτή η κυβέρνηση δεν είμαστε αριστεροί. Εμεί ντρεπόμαστε να το πούμε. Εσείς δίνετε πιστοποιητικά όπως έδινε η ασφαλεία. Άμα χρειαστεί να μα το ζητήσεις κάποιο, ναι. Το παιχνίδι διανούν παίζεται όμως. Δεν καταλαβαίνεις και εσύ. Εξυπηρετούμε ε, τα μπροστά, δεξιά συμφέροντα ε, αφού το έχει καταλάβει. Ε, γιατί έτσι δεν έτσι έτσι, το συζητάμα Έτσι Ε, Έμα τώρα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 Έχετε κάποια στιγμή που δεν υποφέρεσαι. Φυλάκια. Τι Χριστό καλή... Ανέστη μπορείτε να αναστήθετε και το πόσο καιρό θα το λέμε. Ε. Όλο το καλοκαίρι θα λέμε Χριστό Ανέστη. Και καλή Ανέστη. Αϊ Μωρή. Από του Γερμανού. Να αλλάξει εταιρεία τηλεφωνία. Δεν έχει καλό σήμα. Πώ μα ελευθερώσετε την 25η Μαρτίου του 1821 και 28η Αυγούστου 1940. Φυλαίσμο, ρε παιτριά. Τούτο τσαμπούζι το τη Γροβίλουν πήρε το βραβείο, είναι στη γνέη του Ιστορικό. Τι λέει 1944 ξέρεις Εναντίον ποιού είναι Εναντίον ποιού είναι εναντίον, Για πες Εναντίον του εμοσταγού oh. Στάλιν Εναντίον του εμοσταγού Στάλιν Και σας Έτσι... αρέσουν εσένα αυτά φαντάζομαι Και θα <σπαθή dije> πρέπει να ακουστεί αλήθεια Ότι οι κουμμουνιστές είναι χειρότεροι φασίστε Ο κόκκιμα Επιτέλους βρέθηκε πρέπει... ένα τραγούδι να μα ενημερώσει Πάλι καλά αφού <σπαθήσε> το λέει <σπαθή> η GeoVision <Βίζαλ>, θα ισχύει Εσείς αφού είστε πάλι ο κουμμουνιστές Εσύ δεν... Γιατί ρε λένε, δεν είσαι εσύ κομμουνίστρια. Όχι, Χριστό εσύ Τι είσαι, Μωρή. Από, Χριστό... πήρα... από το Χριστό και δεν είσαι κομμουνίστρια. Εγώ είμαι εναντίον τη Ουκρανίας με αυτά που γίνεται. Ναι, αλλά έβγαλε τραγούδι που κατέδειξε όλα αυτά. Αυτό το τραγούδι όμω 1944. Είναι λέει... αρκετό για να σε κάνει υπέρ τη Ουκρανία. Δεν μα είχε πει άλλο για τον Στάλιν. Ο Στάλιν είναι ο χειρότερο εμοσταγητή δολοφόνο. Μωρή Λουκασίρελθε. Δεν ήσουν εσύ με το Stalin Εγώ και στα Ληνικιά σε είχα τόσο καιρό mm. Με ποιους είσαι μωρί Αυτό το γραμβούν 1944 Είναι στα βούτρα σα που λέτε ότι είστε δημοκράτες Κοις δημοκράτες ρε κοροϊδεύετε τον κόσμο Μας σε Ελένη εγώ αυτό φοβάμαι mm. Εσύ ποιο φασισμό προτιμάς mm. Τι χρώμα σε αρέσει καλύτερα mm. Το μαύρο σου πάει πιο καλά mm. Μωρί Λουκα mm. Σου είπα να αλλάξει τη ρε mm. τηλεφωνία mm. Δεν σε κολλακεύει αυτή σου κάνει κακό σήμα mm. Έλα γεια Αν σήμερα κατέβηκε από την Ακρόπολη, είναι μια επέτειο που κάθε χρόνο κάνουμε μια στάση και μια αναφορά. Κατέβηκε από την Ακρόπολη Το αριστικό σύμβολο του θανάτου. Δεν κατέβηκε μόνο του βεβαίω. Μανώλη Γλέζο, Απόστολο άντε το 1941 όλα αυτά. Ε, διηγόντουσαν σε μια εκπομπή που έγινε με τα επιτάν, σε μια εκπομπή του Φρέντ Γερμανού, τι ακριβώ έκαναν. Η σημαία ήταν έτσι ψηλά και είχε ένα μεγάλο σειρματόχημα με το οποίο την ανεβάζαν και την, την κατέβάζαν. Επειδή φύσαγε. Η σημαία ήταν μεγάλη πριν τα 5-6 μέρε. Mm -hmm. Όταν το λύσαμε και αρχίσαμε να την κατεβάζουμε, Αυτή τι είχαν είχα. κάνει εδώ στα σερματόσυνια. Δεν παίρναγε η σημαία να φτάσει κάτω. Εμεί είμαστε εδώ τώρα. Έτσι, παρά το γεγονό ότι την τραβάγαμε και κρεμιόμαστε και οι δυο απάνω, κλπ., δεν κατέβαινε σημαία. Είχε κολλήσει εδώ και στεκόταν εκεί. Και συνέχισε. Λέει, δεν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη φάση που λέει ο λάκκη. Έγινε ποτέ ένα σκεφάλιμα. Μόλι κόλλησε από μέρου μου για να κατεβεί τίποτα. Δεύτερο τίποτα. Και τότε ε, κρεμαστήκαμε και οι δυο, καταφέραμε να πιαστούμε, Να κρεμαστούμε και οι δυο κάποια στιγμή. Από την αυτή, και κάποια στιγμή η σημαία πέφτει και μα κουκουλώνει. Μα κουκούλεσε και εντελώ. Την ξεκουκουλώσαμε. Ωραία, ωραία. Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε. Εκείνη χορέψαμε πάνω στο σύμρο, ναι. Εκείνη την ώρα. Χορέψαμε. Για να πω μια στροφή. Γιατί είναι... Δεν την καταφέραμε επιτέλου και την. Το σύμβολο είναι. κάτω την κόψαμε, κόψαμε από ένα κομμάτι. Σκεφτήκαμε μέσα τι θα κάνουμε. Γιατί ήταν μια τεράστια σημαία. Πώ θα την πάρουμε μαζί μα. Τον ταξίωρα είχε περάσει βέβαια από την κυκλοφορία. Κότε με μη θα περίπολα, πούμε περίπου όλα. Όχι, είχε περάσει. Η κυκλοφορία Τις... ήταν στι 10. Στι Στην... 10 Μερήκα και είχαμε φτάσει ήδη στι 12, πιστεύω. Εκείνη την ώρα, Και είπαμε πώ θα γίνει. Δεν μπορούμε να την πάρουμε μαζί μα. Και σκεφτήκαμε ότι ο μόνο τρόπος που μπορούμε ας πούμε, να κόψουμε από ένα κομμάτι να το πάρουμε και το, την υπόλοιπη να την μαζεύσουμε πόγω και να την πάμε κάτω στο ξεροπήγαζο. Έχει ιδιαίτερη αξία μια λεπτομέρεια που τη διηγεί το Λακισάντας. Ναι, ξεχάσατε. Προστάτε, πολύ σημαντικό. Πριν να φύγουμε από το <χ> βάθρο τη σημαία το, το Belvedere που λένε, από το πέρα, ναι, αφήσαμε απάνω στο νηστό καθαρά τα δακτυλικά μας αποτυπώματα τι ιδιο; Διότι σκεφτήκαμε ότι αυτή την άλλη μέρα η Γερμανία δηλαδή θα κάνουν συλήψεις και θα πάρουν α πούμε τους φύλακες συζυγείς της κρούπολα. Και τους πράγμα Πράγματο πιον okay. και. Τους πειράμε. Αλλά αφήνοντας Έχει. τα δακτυλικά μας από τι πάμετε; Λέγαμε ότι αυτή να φού. Να φού. Αυτά συνέβησαν τότε Εδώ κλείνουμε εμείς, ακολουθεί Λαός αμέσως μετά μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια πάνω σε αυτούς τους ωραίους ήχους σας το λέμε 10 παρα 10 αμέσω μετά τη Μουρμούρα Γεια σας σπάζω, μπέρνου, σπάζω, μπέρνου, Αυτό. Αυτός ο άνθρωπο αυτός που λέει τραγωγή, Είχαμε μιλήσει ώρα. Ο... Καλή φάση. Έτσι, έχετε στο σταθερό σα, το σπίτι που είναι. Σε ποια εταιρεία Έχετε σταθερό. Όχι, θέλετε να μου το βάλετε να μου το κάνετε σταθερό. Εσεί κάνετε επισκέψεις στο σπίτι. Ε, εσύ, έχει σταθερό τηλέφωνο. Έχω, έχω. Και Αλλά πιστεύω. δεν το χρησιμοποιώ ένα πράγμα. Δεν ξέρω. Ε. Ε. Δεν μπορώ το σταθερό, με πνίγει. Ε. Ε. Ε. Μου ε. είναι πολύ δέσμευση. Και σου βάλω μόνο ο... <χω> <νόμα>. <χω> <χω> να μου βάλει. Τι βλέπει μου δώσω, <χω> δεν περισσότερο. Σόντε. Και τότε θα σου βάλω. <χω> Σότε <χω> μόνο, <χω> όχι εκεί μόνο στο δέτοιο μου, από το ίντερνετ. Γιατί να βάλει νοβάτεις τότες, να 10 ευρώ παραπάνω. Θέλω να πληρώνω εγώ το καλό το πράγμα. Δεν μ' αρέσει το τσάπα δεν το εκτιμώ. Μου συμπτρώω μπανάνα και σας σκεφτόμουν. Ζάει την μπανάνα. Λέλο, θα έρθεις. Α, ο Λέλος. Ζίζο, το The <laughs> Θα φάμε μπανάνα. <banana>. Φάτι. <laughs> και επειδή είσαι και παλιό, φάει την μπανάνα. Όταν δεν έχει να κάνει, φάει την μπανάνα. <laughs> Για όσου θυμούνται. <laughs> <laughs> <laughs> κάτι. έκανε το ένα δέκατο από αυτά που έχει κάνει ο Τσίπρας. Γιατί είδανα τη φόρτωνη Ιλακή Ουργή και έπρεπε να βάλουν άλλο στη θέση του να κάνει τα υπόλοιπα. Γι' αυτό έκανε το 10ο σωμάτι, γιατί μπορούσε να κάνει μέχρι ένα δέκα το γυναιστηριακή. Αν μπορούσε να κάνει μέσα στα 5-10 δεν θα τα έκανε. Τώρα εκεί πω θα κάνει μέχρι αυτά που μπορεί και αν μπορεί να κάνει μέχρι εκεί που θα πάει και αν δεν μπορεί να θέλει να βάλουν ένα άλλο να κάνει αυτά που δεν μπορεί να κάνει έκφαση. Δηλαδή ποιο πιστεύει ότι όλοι αυτοί δεν έχουν τα ίδια φεντικά. Τώρα τέτοιε αυτό το θέμα. Ότι δεν έφυγε έφυγε. έχουν τα ίδια φεντικά. <laughs> <laughs> Α έχουμε κάποια πράγματα και αυτό δεν ήταν να, να Προφράγνω παρακάτω. Γεια σου Ποσόλη Γεια σου Γκομενάκη <χωρά> Τι κάνεις Καλά, καλά τρόπος, ακούω λίγο καλύτερα Ε, τον Αύγουστο τι θα κάνεις Ο不用. Ο όπα, <συρω classy>. τον Αύγουστο <συρω> που μου χρωστάς Τον Αύγουστο που μου χρωστάς Τον ξέχασαι Γιατί μου χρωστάς το οποίες είναι έναν Αύγουστο <συρω> Ναι, σου χρωστάω <συρω> Τον Δεν το βρήκαμε Πιο νωρί ήρθε και χαθήκαμε. Πώ χωρίσαμε με τόση ευκολία, φθινόπορο θα πει μελαγχολία. Τι θε να κάνουμε, Είμαι ανοιχτό σε προτάσει. Να, να είσαι και εσύ ανοιχτή σε διάθεση. Ναι, εννοείται. Θα μου δώσω τηλέφωνο σου. Οπ, καλησπέρα. Πόσο χρόνο είσαι, είπαμε. Περίμενε, γιατί ο διγάκη θα καρφωθεί. Περίμενε, λίγο θα σταματήσει. Σταματήσει. Ήταν. Αν σου ζητούσε το τηλέφωνό σου, θα μου το έδινε. Αν σου ζητούσε μια φωτογραφία, τα στήθια σου θα μου τα έδινε. Όχι. Γιατί μωρή Φωτογραφία ω. Ως... Βίντεο, βίντεο Τι να κάνω Α, live ω. Είμαι και χάπα Δεν τα παίρνω χαμπάρι Live μόνο, μόνο live Αυτά είναι Live, live Το δέχω Πόσο χρόνο είναι, είσαι είπαμε 39 Γιατί έχει πρόβλημα Εγώ, όχι καλέ Για ενημέρωση <laughs> Με άναψη με σημεριά <laughs> Τι έπρεπε να μου το έδωσε όμω. Θα ξαναμιλήσουμε Ένα, γεια Τι πρόστιχα ρε πολιτική είναι αυτή ρε Νέα Δημοκρατία και πασόκ πλησιάζουν με αυτό που λέει ο Φίλη ρε Τα πελατιατάκια τους Αυτοί τους δώσαν τα διπλώματα Και να πάνε να τους τοποθετήσανε στο δημόσιο Και τώρα λέει διώξ τους Ξέρεις γιατί το λένε Γιατί σου λέμε αυτό του Φίλη και περάσουνε Θα ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ όλοι αυτοί Τέτοιοι ξεφτιλισμένοι ανθρώποι ρε είναι ρε Δεν Ważne jest to,